Καλημέρα, Κροατάκο μου. Είμαι η Μίτσου Σουμπαρδούζα από τα Βαρδούσα. Άργησα πολύ να έρθω σήμερα γιατί βγήκαμε του το τραχτηράκι έξω και τι να δω. Δεν μπορούσα να κάνω ρούπι να πούμε τίποτα. Κόσμο, χαμό, πήγαινε, ερχόταν από εδώ, από εκεί να πούμε. Εντέτρεχε, έκανε να πούμε. Τι στο διάλο έγινε να πούμε. Δεν είχα καταλάβει να πούμε. Γι' αυτό έβαλα και το σχετικό τραγουδάκι. Και θα συμβάλω και κάποια σχετικά. Και θα σε εξηγήσω τι στο διάλογο έγινε και δεν μπορούσα να έρθω και αρκατιστέρησα να πω. κατάλαβες; θα του καταλάβεις τόσο λίγο για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση να σού πω πρώτα μια καλημέρα Καλημέρα καλή μέρα Σαν τη λαμπάδα να ξέρεις μάνα μου πολύ τον αγαπώ Κι αν δεν τον παρό να το ξέρει στα κουτιά Για αυτόν είναι μόνο μου στην μαύρη γη στα αν Κάντε τον παρό να το ξέρει στα κουτιά σου Για αυτόν είναι μόνο μου στην μαύρη γη στα πω. κατάφερε και αυτό το να γνωρίζουν πλέον και οι πλέον επικριτικοί φίλοι και εταίροι μας να επιτύχει την έξοδο από την κρίση ή να είναι πολύ κοντά στην έξοδο από την κρίση Μετά από τέσσερα χρόνια δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθοδικών μεταρρυθμίσεων η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια ισορροπίας και ανάκαμψης. Μετά από τέσσερα χρόνια Δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων, η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια ισορροπία και ανάκαμψη. Σήμερα βγήκαμε για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια στι ε, διεθνεί αγορέ δανεισμού και σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα αυτού του καταλυτικού εγχειρήματο για τη χώρα μα. Πλέον και για την μετέπειτα πορεία μα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να δώσουμε προοπτική και ευημερία και ελπίδα στους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι έχουν υποστεί βαρύτατες τις συνέπειες της κρίσης και της επασταλής. Κατάλαβε Ακροατάκο μου τι συνέβη, Βγήκαμε μισή λέω στι αγορέ. Ακροατάκο μου, ξέρει τι σημαίνει αυτό, Φοβερά και τρομερά πράγματα να πούμε. Βγήκαμε στι αγορέ, βγήκε του τουρνάρι να πούμε και το είπε. Κατάλαβε μετά από τέσσερα χρόνια, λέει δημοσιονομική εξυγίανση. Κατάλαβε, νοσούσε το σύστημα. Ήρθαν αυτοί που το εξηγίανανε. Ε, βέβαια με τέτοιο υπουργό υγεία, αλίμονο να πούμε. Θα πεθάνουν κάποιοι να πούμε, θα πεθάνουν και κάποιοι περισσότεροι κτλ. Εντάξει, θα φέρουμε την ισορροπία και την ανάπτυξη. Δηλαδή είρε ανισόρροπε. Τι θες να πεις να πούμε ότι είμασαν ανισόρροπε μέχρι τώρα και τώρα ισορροπήσαμε. Νιώθω πιο ισορροπημένος. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι που λες ακροατάκο μου. Έπεφτα πάνω στου ανθρώπου, έξαλλοι. Είχανε βγει στο δρόμο να πούμε εκεί πέρα. Με τσάντες να πούμε και τρέχανε στις αγορές. Τρέχανε. Αυτό κατάλαβε ο κόσμος. Θα βγει στις αγορές. δουξάστε τον. Δουξάστε τον. Έτσι που λες, βγήκαμε να πούμε στις αγορές με αγγλικό δίκαιο βεβαίως, 5% επιτόκιο, για να δανειστούμε. <laughs> <laughs> Τι σημαίνει αυτό ακροατάκο μου? Σημαίνει ότι έχω πρωτογενές πλεόνασμα 2 δις, εντάξει, αλλά δεν έχει καμία σημασία, επειδή με έχω το μοιράζω να πούμε, έτσι. Και πάω και δανείζουμε 3 δις, με επιτόκιο 5%. Τι λογισταράδες είναι αυτήρε, τι κουνουμουλόγγυρε, τι πανεπιστήμια βγαίνουν αυτοί, τι μυαλά είναι αυτά. Πο, πο, πο, πο, πο. Απορώ, απορώ. Έτσι λοιπόν το ακροατάκου μου. Λέω να βγω και εγώ για ψώνια να πούμε και για να βγεις και εσύ να σε προδιαθέσω και τα λοιπά. θα σε βάλω και ένα ωραίο τραγουδάκι να σε φτιάξω να, πούμε, να πάρεις τις τσάντες να πούμε και αυτά και να τρέξεις τις αγορέ. για ψώνια με μπιγκουτί και παντελόνια και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία και οι δυο μαζί πια συνεχίζουν ενώ από τα καφενεία Στιμοξίδι και που και που λίγο μπλησίδι, Μα όλα αυτά με κάποια χάρη. Διαλέγοντα το κουνουπίδι, Κυρίε και με τα σκυλιά του, Χοντροί που τρίβουν την κοιλιά του. Κιδεογριούλε με μανία, Ψάχνουν τροφή τα γατιά του. Εκεί λοιπόν, Ακροατάκο μου, στο σούπερ μάρκετ θα βρει τα πάντα. Θα έρθει και η Μέρκελ εδώ πέρα να πούμε και θα πει μπράβο, παιδιά! Τι καλά που τα κάνατε, ρε, μπράβο, ρε! Πόσου νεκρού έχετε, Χέστα να πούμε εμεί, να δει πόσου είχαμε στο Auschwitz, να πούμε και στον Ταχάου και τέτοια. Βλακίε, τίποτα, τίποτα να πούμε εμεί. Φάγαμε κάτι εκατομμύρια. Τρώτε εσεί κάτι χιλιάδε εδώ πέρα. Φτωχομπινέδε να πούμε, κατάλαβε? Έτσι πάει το πράγμα. Και. Θα έχουμε, το είπε άλλος, δημοσιονομική εξηγίανση ήδη να πούμε την έχουμε κάνει, τι σημαίνει αυτό. Σε λίγο θα πεις το νερό νεράκι, το ρεύμα ρευματάκι, το φαΐ φαγάκι, να μην σηπώ πώ θα του μπει στον έρωτα. Ακροατάκο μου, καλύτερα να μην στου πω, διότι πως θα το εξηγιάνουμε να πούμε. Θα παραδώσουμε του κράτου και όλες τι υπηρεσίε, στα χέρια του νητεριών, των νημητέρων λαμμογιών ιδιωτών και δε συ έτσι συνέβαινε πάντοτε ακροατάκου μου, πρέπει να σιπώ ιστορικά. Να το πάμε και εκεί το θέμα τώρα από πολύ παλιά. Και από το 1400, τόσο μπορώ να σιπώ να πούμε αυτό γινόταν. Ή κάτι ρημάλια, να πούμε, χρεοκοπούσαν μια χώρα εκεί πέρα ένα κράτος και μετά ερχόντουσαν αυτοί που είχαν τα φράγκα από του Ναΐτε Ιπότε μέχρι την Goldman Sachs, Σήμερα να πούμε και λέγανε Εγώ θα σι σώσω. Κατάλαβε, αυτά τα φράγκα. Η φράγκα τώρα, δηλαδή, μιλάμε. Τίποτα, χαρτί τυπουμένο, έτσι. Μη φανταστεί και τίποτα χρυσά και τέτοια να πούμε κι αυτά. Κάτι να πούμε ψεύτικα φράγκα. Πάρτα εκεί, μη βάζεις υποθήκη να πούμε τη χώρα. Μη τη δίνεις δηλαδή, στην παίρνω εγώ. Γίνομαι εγώ μεγαλοτσιφλικάς Θα παραμείνεις εσύ στην εξουσία με τα παραμύθια και τα δεσημαζεύετε. Κι όλα καλά, κι όλα ωραία. Και δεν τρέχει. Κάστανο, ακροατάκο μου. Έτσι που λες, ωραία και καλά. Θα δεις να πούμε Δεν θα πηγαίνει στην εφορία να εισπράξεις Θα έρχεται η εφορία στο σπίτι Με τη διαφορά Ότι δεν θα νίκει στο δημόσιο Θα την έχει μια καλή Γερμανική ή Ουλανδική Να πούμε εταιρεία Που θα κάνει σωστά τη δουλειά της Δημοσιονομική εξηγίανση Δεν μπορείς κύριε να Κάθεσαι να ποτίζεις, Να πούμε την αυλή και τα πλακάκια Στο μπαλκόνι Κατάλαβες Θα συσκήσω να πούμε Έχεις πηγάδι. Τι λέρε, το έχεις δηλώσει, το ξέρεις ότι έπρεπε να το έχεις δηλώσει να πούμε Κακομήρι μου έτσι και δεν το έχεις πληρώσει, πρόστιμο Γιώτρηση, διξαμηνή, τι να αυτά ρε, το πέρας τον ιερό ρε Άντε του χύνουμε, το πίνουμε, ό,τι κάνουμε, το θέλουμε να πούμε Όχι, θα του πάρει η εταιρεία να πούμε, να το διαχειριστεί, σωστά, όπως πρέπει Εντωμεταξύ όμως, μέχρι να συμβεί αυτό με την εταιρεία θα συμβάλλω και το επόμενο τραγουδάκι, να σε φτιάξω να βγεις στις αγορές Ακροατάκου. Μας αρέσουν τα παζάρια, οι τα ρύφες, οι επόσεις. μας αρέσουν, μας αρέσουν, μας αρέσουν οι δόσεις. Ψόνια, Ϩόνια, Ϩόνια, ψόνια, της σακούλης τέκα, ψόνια Ψόνια, σονιά, ψόνια, στην Αγλή και στα Βαϊδόνια yeah. Αγοράσουμε ωραίες, λιμουζίνες με σοφέρ Γούντες, βιντεοορχιδές και βρυσά καλωριφές Σονιά, σονιά, σονιά, τις ακούλες τις κασονιά, σονιά, σονιά, σονιά, σονιά, στην αυλή και στα μπαλκόνια. Αγοράζουμε λαχεία, λαχία, και και ή τη χαρά, την αυτιχία και αμολέσω θαλμαπάτε. Σonia, σονιά, σonia, σonia, βiesza, κούλε, μύχλα, σονιά, σονιά, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, σonia, μία τον σonia, σonia, τον σonia, Ψώνια, ψώνια, ψώνια, ψώνια, μη σα πουλείς ψώνια, ψώνια, ψώνια, Έτσι λοιπόν που ψώνια, ψώνια, ψώνια, ψώνια στι σαβλιές και στα μπαλκόνια; Χαμό γίνεται να πούμε. Ακούει ο κόσμο στα μέσα μαζικής εξημέρωσης και τα Και ση λέει θα βγούμε στις αγορές ρε μεγάλη να... χαρά έχουμε να πούμε Έχει βγει ο κόσμος έξω, έχει ξετρελαθεί να πούμε Έτσι ακροατάκο μου Λοιπόν που λε, αυτά Όπως γράφει και ένας φίλος να πούμε Στου Φατσοτευτέρι Λέει ε, από το Οθουμανικό δίκαιο στο Αγγλικό δίκαιο δύο σε ένα Τι χαρά τι χαρά σκίζει βάρκα τα νυρά έτσι που σε ακροατάκο μου Πάντοτε έτσι συνέβαινε όπως είπα Πρέπει να σου πω επίσης ότι ε, Μια μαντάμ να πούμε αναλύτρια Η Κέρστιν Γκάμπελιν Στη Σιτζόιτε Τσάιτουμ να πούμε πως λέγεται η εφημεριδούλα αυτή η καλή Λέει ότι ε, Μετά από τρία χρόνια στα οποία υλοποίησε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα Ελπίζει ότι οι κεφαλαγουρές είναι διατεθειμένες να διαθέσουν στο κράτος μακροπρόθεσμα δάνεια Προσθέτοντας ότι τα επιτόκια για ελληνικά ομόλογα δεκαετούς διάρκειες έπεσαν από το 8% στο 6% Δηλαδή σημαίνει λέει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν πλέον τόσο επικίνδυνα τα ελληνικά ομόλογα Θυμάστε τι μας λέγανε για τα επιτόκια πόσο είναι τα επιτόκια Άστο πάει στο διάλο δεν τρέχει τίποτα να πούμε Λέει επίση στο κορίτσι αυτό Ότι ο συντηρητικό πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς Γιατί του λέει συντηρητικό τον Αντώνη Μαντάν δεν θα τα πάμε καλά Μη λέει συντηρητικό τον Αντωνάκη Μη του λέει συντηρητικό δεν είναι Λοιπόν τέλος πάντων Ο Σαμαράς λέει εν ώψη των εκλογών ε, Θέλει να διασώσει Το κυβερνητικό του συνασπισμό Ο οποίος κυβερνά με πλειοψηφία Δύο ιδρών Η του είναι συμβατή με το πνεύμα των δανειστών και λέει επίσης ότι αν υποστεί στι ευρωεκλογέ και τις δημοτικές εκλογές τότε πάρτα βγώ αυγό και κούρευτό δεν το λέει αυτή το λέω εγώ και αυτή η ακυβερνησία λέει θα βύθισε την Ελλάδα εκ νέου σε κρίση και θα έθετε σε κίνδυνο την Ευρωζώνη λοιπόν να πάει να πάνε η Ευρωζώνη να τεθεί σε κίνδυνο μαντάμ ούτε που με νοιάζει, να σου πω την αλήθεια εντάξει λοιπόν εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνει, ακροατάκου μου έχουμε να κάνουμε με αργυρά Έτσι, και κάποιοι θέλουν να κάνουν τη χώρα αυτήν εδώ πέρα φέουδο, αλλά όχι μόνο εμά. Μην το πάρει προσωπικά, όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με εμά. Όλη την Ευρώπη να πούμε, δεν είμαστε μόνοι εδώ πέρα. Απλώς να, εμείς το νιώθουμε καλύτερα διότι είναι ξυπαθή. Καταλαβαίνει, αλλά υπάρχουν και άλλοι λαοί τη Ευρώπη που ζουν παρόμοια πράγματα και σε λίγο θα τα ζει όλη η Ευρώπη η μου γι' αυτό ας βάλουμε του βάλ τη Ιουλιέτας και του Ρωμαίου να ακούσουμε να καθαρίσει λίγο το μυαλουδάκι μας και επανερχόμεθα Αναλαβαίνεις ακροατάκο μου από τη χαρά τη θα κάνει αυτά έτσι Θέλει να ζεις λέει ζε βε Να πούμε και τα λοιπά και τη συμμαζεύεται Πολύ χαρά του κορίτσι άκου Θέλω να ζήσω Θέλω να βγω να ψουνί σου Θέλω να δανειστώ Τι ωραία επιτόκια και τέτοια Μεγάλη χαρά σε λέω μεγάλη Εσύ ενώ του κουρίτσι χαίρεται ακροατάκο μου για όση ώρα κρατήσει εκπομπή για λίγο δηλαδή μπορείς να πάρεις τηλέφωνο του 210 6042 541, να μοιραστείς τη χαρά σου μαζί μας επίσης μπορείς να στείλεις μήνυμα στο πλατεία Radio και να γράψεις και στο chat βεβαίως του πλατεία ρέντιο Εδώ είμαστε εκεί πάλι και Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα Ακροατάκο μου Αν στα πούμε μια φορά ακόμη μπάσκετ και ειμπαιδουθούν Και βεβαίως όπως λέμε κάθε φορά Ο σκοπός Δεν είναι απλώς να μάθεις κάτι Να πάρεις μια πληροφορία και τα λοιπά Ο σκοπός είναι να πάρεις την πληροφορία Να τη διασταυρώσεις Και το κυριότερο Να την μεταφέρεις Αυτή την πληροφορία και σε άλλους ακροατάκο μου Μόνο όταν ο κόσμος είναι πληροφορημένο μπορεί να αντιδράσει σε διαφορετική περίπτωση χέσει βράσει κατούρα κατάσταση λοιπόν πρόσεξε να δεις τώρα όλα ξεκινάνε είπαμε από τους αργυραμιβούς ακροατάκο μου. έτσι έχουμε ξαναπεί παράδειγμα ότι η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα FED της των Ηνωμένων Πολιτιών είναι μια ιδιωτική πολυμετοχική εταιρεία τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι οι αμερικανοί πολίτες Δηλαδή το αμερικανικό δημόσιο Δεν μπορεί να εκδώσει χρήμα Ωραία Ωραία μέχρι εδώ Α, Λοιπόν Τι γίνεται Του αμερικάνικου του κράτους Τι κάνει Εκδίδει μόλογα Έτσι Με εγγύηση Του ίδιου του αμερικάνικου κράτους Τη γη Τα κτίρια Κατάλαβες υπηρεσίες τα πάντα Εκδίδει να πούμε ομόλογα Και έρχεται η Fed Η ιδιωτική τράπεζα Και δανείζει του, Τους Αμερικανούς Καλό Εν τω μεταξύ όπως καταλαβαίνεις Πως θα επιστρέψω πίσω χρήματα Αφού τι στο διάλο Δεν έχω να επιστρέψω αφού τα δανείζομαι Πως θα τα επιστρέψω πίσω Έτσι σκέψου το λιγάκι ακροατάκο μου Ε πολύ καλό δεν είναι Κάτι διεθνεί τραπεζίτε να πούμε, κάτι Ρότσιλ, κάτι Σιφτ, κάτι Βάτμπουργκ, Ρουχφέλλερ, Σκασμό να πούμε και τα λοιπά. Αυτά κάτι κερδοσκόπη τύπου Σόρο να πούμε και δεν συμμαζεύεται έτσι. Κάτι κουλτού να πούμε, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, City Group, Bank of America και δεν συμμαζεύεται. Παγκόσμια τράπεζα, δουνουτού, καταλαβαίνει τι γίνεται, η μία. Αυτές οι τράπεζες να πούμε Έχουν άλλες τράπεζες κεντρικές Και άλλες κεντρικότερες τράπεζες να πούμε Και αυτές κάνουν όλα τα κουμάντα Παράδειγμα να πω τώρα Ας πούμε ότι Εμείς δεν έχουμε Κεντρική τράπεζα έτσι Τράπεζα της Ελλάδος Τι είναι δημόσια Όχι ιδιωτική Μόνο εμείς έχουμε ιδιωτική τράπεζα Όχι η Ακροατάκο μου και η Βρετανία η Γερμανία Όλοι, όλοι έχουν ιδιωτικέ Τράπεζες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Όλες αυτές οι τράπεζες που λες Υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Τα ακούσει εσύ αυτό και λες Η Ηνωμένη Ευρώπη Έχει μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Και αυτή είναι η τράπεζα της Ευρώπης Δηλαδή αυτού του πράγματος να πούμε Του κατασκευάσματος και τα λοιπά Που του λέμε Ενωμένη Ευρώπη Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως Της Ευρωπαϊκής Κεντ Σύμφωνα με το καταστατικό της αποτελείται από τους διοικητέ των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών. Έτσι. Όμως, τι, τι είναι αυτοί οι διοικητές να πούμε. Είναι άνθρωποι του κράτους. Όχι χροντάκο. Είναι οι διοικητέ μιας ιδιωτικής τράπεζας. Μαζεύτηκαν δηλαδή οι διοικητές των ιδιωτών και όλοι αυτοί υπάγονται σε μια άλλη ιδιωτική τράπεζα. Πάρ' και κούρευτο, εντάξει ακροατάκο μου, για να μην νομίζεις δηλαδή ότι είσαι ανεξάρτητος, εντάξει ακροατάκο μου, και θα μου πεις τι να κάνουμε, εντάξει ακροατάκο μου. Ας ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι το οποίο θα το αφιερώσουμε σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους κτλ και θα επανέλθουμε να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε, για πάμε να τα ακούσουμε. Σου να χαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις Γίνε δυστρόπο πιγγικός, αν θέλεις να, αν θέλεις να βλιτώσεις Έλα, τσι <Κι> κουλάε, τι κάνεις, ε, ε, μα είναι μόνο, δύο με το πεταλούδα και βγάλαν οι καρδούδικοι μήνατο και τη ζωή μας μην περνά το πεταλούδα. Όμως στις άλλες εκλογές η ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί Εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει. Οπα! <Τοχε> <Τοχε> <Τοχε> Ε, ακροατάκο μου πριν σου τι μπορούμε να κάνουμε να σου πω ότι μέχρι στιγμής το ελληνικό δημόσιο, έχει δανειστεί χρήματα ένα σκασμό χρήματα τα οποία τα πήρε να κάνει τι ακροατάκο μου να διασώσει τις τράπεζες τις ιδιωτικές τράπεζες πόσα χρήματα έχουν δώσει μέχρι τώρα στις τράπεζες ακροατάκο μου Κάθεσαι στήριξου κάπου, δεν χάνεις τίποτα Εντάξει, κάτσε Στον καναπέ είσαι. Εντάξει, κλείσει την τηλεόραση λιγάκι κλείσει. Αυτό το κουμπάκι, του κόκκινο Μπράβο, εκεί δεξιά Πάτα το, το πάτησες Λοιπόν, άκου τώρα Λοιπόν, 211,5 δισεκατομμύρια Επαναλαμβάνω του νούμερου 211,5 δισεκατομμύρια η Βρόπουλα. αυτά ακροατάκο μου είναι χρήματα τα οποία δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο τα έδωσε στις τράπεζες και τώρα καλούνε εμάς να τα πληρώσουμε δεν νιώθεις ευτυχής. και τώρα βγαίνουν στις αγορές να δανειστούν και άλλα πάλι εσύ θα τα πληρώσεις θα πάρεις καθόλου από αυτά τα χρήματα εσύ όχι αλλά δεν έχεις σημασία Δημοσιονομική εξυγίανση, ισορροπία και ανάπτυξη των μεγαλοεργολάβων και των πολιεθνικών εταιριών και κυρίως των κεντρικών τραπεζών Ακροατήρων. ξαναπεί η ακροατάκο μου τι γίνεται με τα χρήματα και τα δηλαδή παίρνει μια τράπεζα να πούμε ε, ένα ευρώ και σε αντίκρισμα αυτού του ευρώ μπορεί να δανείσει σε κάποιον δεκαπλάσια να πούμε, έτσι και τα δίνει δάνεια από εδώ και από εκεί να πούμε αέρα κουπανιστό και δεν συμμαζεύεται, μέχρι να γίνει πανικός και τα Βγάζουν μετά και τα ασφάλιστρα κινδύνου, και δυση μαζεύεται και τα ρέστα κουνομάνα από εδώ, κουνομάνα από εκεί Και ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο ακροατάκο μου Λοιπόν, πες μου τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς Τι να κάνουμε εμείς Ας προτείνω μερικά πράγματα Ας πούμε, ε, να ρίξουμε την κυβέρνηση Πώς φαίνεται η ιδέα, έτσι, να μιλήσουμε για εμάς τώρα Εντάξει να ρίξουμε την κυβέρνηση. Πώς η φαίνεται. Καλό, καλό, καλό. Συ, ακούγεται. Κλεί, του είπα, πάτα το ρίξι κουμπάκι. Κλεί την τηλεόραση. Θα βγουν αυτοί τη τις, τις bilderberg και θα σε λένε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω. Άστα, θα στα πούνε το βράδυ. Άκου τώρα. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Θα σταματήσουμε να πληρώνουμε. Τελείωσε. Στάση πληρωμών. Πρόσεξε, δεν λέω ότι. Είμαι απατιώνας να πούμε συγχροστάδοση πληρώνω Όχι φίλε Σταματάω να συμπληρώνω να ψάξω τα χαρτιά να δω Συγχροστάω πράγματι Ε Στην Ισλανδία τι κάνανε δηλαδή Ο λαός δεν δέχτηκε ότι το χρέος των τραπεζών είναι δικό του Του αρνήθηκε Τι τους κάνανε Τίποτα. Έτσι δεν είμαι παταξή φιλαράκι Αλλά θα δούμε συγχροστάω πράγματι Από που κι Εντάξει Κρατικοποιώ την κεντρική τράπεζα της Ελλάδο. Γιατί την κρατικοποιώ Ακροατάκο μου Διότι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος Όλες οι συναλλαγές που γίνονται Έχει εκεί τις πληροφορίες καταχωρισμένες Τι να λέμε τώρα Μπούρδες τα πάντα δεν κινείται η ευρώ Χωρίς να του ξέρει Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος Σιγά είναι της Ελλάδος Του Ρουκφέλερ είναι άλλα Εν περιπτώσει Λοιπόν Όταν λοιπόν έχω αυτά τα στοιχεία, είδε του Μπαρδούζα και διχέστηκε πάνω του από το φόβο του ξέρω ποιος έχει φάει τι και τα λοιπά παγκόσμιο του παγκόσμιου τραπεζικό καρτέλ βγαίνω από το ευρώ εντάξει διότι κάνει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο βραδερφέ να πούμε γιατί ο Μπαρδούζας λέει και μαλακίες να πούμε μπες στο διαδίκτυο και ψάξει και δες από τότε που, μπή, που, που ξεκίνησε το ευρώ όχι την Ελλάδα μη στην την Ελλάδα Όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δες πόσο μειώθηκαν οι αγρότες. Στο έχω ξαναπεί. Στη Γαλλία από 3 εκατομμύρια αγρότες έχουν μείνει αυτή τη στιγμή γύρω στις 300.000. Έτσι πόσο μειώθηκαν οι αγρότες. Πόσο αυξήθηκε η φτώχεια. Πόσο αυξήθηκε η ανεργία. Πόσο αυξήθη... αυξήθηκαν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα καταφέρουν να επιβιώσουν. Πόσο αυξήθηκαν οι άστεγοι. Πόσο οι, οι, οι, πώς να το πω, Οι παραγωγές των χωρών Δηλαδή οι χώρες παρήγαγαν πράγματα Είχαν μια οικονομία Έχουν καταρρεύσει οικονομίες τους Στηρίζονται μονάχα στο δανεισμό Λοιπόν κοίταξε τα αυτά τα πράγματα και πες μου Θες να μείνει στο ευρώ Άμα θες μείνε Τι να σου πω τώρα Λοιπόν Αυτά που λες ακροατάκο μου είναι μερικά πράγματα Και θα μου πεις τώρα Πώς θα τη ρίξω την κυβέρνηση θα τη ρίξεις στην κυβέρνηση ακροατάκο μου Αν έχεις σκεφτεί από πριν Έχεις φανταστεί την κοινωνία που θέλεις Αν δεν φανταστείς την κοινωνία που θέλεις μετά Δεν πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση με τίποτα Θα σε ψήνουν συνέχεια Κλείς το κουμπί Παναγία μου Πάτα το το τοκο... Μιλάμε τώρα, εκλάνουμε να πούμε Κλεί την κολοτηλεόραση Θα ακούσουν αυτάκια τώρα για μένα. Λοιπόν Κλείς την τηλεόραση Διασταύρωση τις πληροφορίες και μίλα με τους γείτονές σου. Με τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Πάρ τηλέφωνο. Πες τους τι θα κάνουμε. Πώς θα ονειρευτούμε τη μελλοντική κοινωνία. Πώς θα κάνουμε ένα σύνταγμα που να μιλάει για άμεση δημοκρατία. Δηλαδή για δημοκρατία. Το άμεση το βάζουμε για να συνεννοηθούμε. Διότι αυτοί έχουν ξεφτιλήσει όλες τις λέξεις. Πληγώνουμε τη δημοκρατία λέει αυτά που. Ποια δημοκρατία είναι τα παίρνω στο κρανίο, ε! Θα πάρω το τραχτεράκι και θα μπω στη Βουλή, μου φαίνεται. Τέλο πάντων, λοιπόν, εάν συνεννοηθούμε μεταξύ μα, ακροατάκομαι, έξω από κόμματα και ιδεολογίε και τέτοια, δεν υπάρχουν κόμματα και ιδεολογίε τώρα. Υπάρχει ανάγκη, του καταλαβαίνει, να φανταστούμε τον κόσμο που θέλουμε και αν το φανταστούμε, θα γίνει. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω, μου. Μόνο αυτά έχω να σου πω. Σκέψουτα. Ψάξε τις πληροφορίες Βρέστες Μοιράσω τις πληροφορίες Και θα σ' αφήσω με το κομματάκι αυτό Του Στέ Στη Που το γουστάρω πάρα πολύ Και ε, μπορεί να τα πούμε και αύριο Αν δεν είμαι εγώ Μάλλον θα είναι ο νυχτερινό ο τύπος Μέχρι τότε σου κάνω πολλά πολλά φυλάκια μου εύχομαι καλή λευτεριά Και καλά ψώνια Κροατάκο μου Και το νου σου. Baby, I'm a little lover boy. Yeah, I love my little, she's long and lean. You mess with her, you see a man get She She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy.